Δεν Σε περιψάχνο να πούμε τρει μέρε. Έλα τώρα. Λοιπόν, πρώτον. Οι εκλογέ εντάξει δεν μα έκανα μία έκλειση. Πλάξα το κόμμα σταθερό παραμένει. Τα υπόλοιπα είναι όλα γραφικά τώρα την λένε. Δεν περιμένουμε να μα θα γίνει πιο έξω ο κόσμο. Δεύτερον και πιο σημαντικό τώρα που άκουσα, και αυτό σε πειρά που ήθελα να πω κάτι σοβαρά τελικά μαλακία, θα πω. Έλα, μουρα που θα πει και σοβαρό έτσι. Στι εμφανίσει, το σταυρό του νότου ή όπου άλου, ξέρει ότι θα έχει μαζί με το απλά. Το λοβέρνο. Ε, βέβαια! Ε, είναι κωμικό καλό. Θα τον βάλει τώρα στο σχήμα. Λοβέρνομε. Φαντάζομαι ότι θα γίνει η ρμαλάκα. Τι κολτ και ο Άκα. Δεν φτάνει ο χώρο. Τώρα παίζει ντράμψ. Ναι, ναι, παίζω ντράμψ και έχω κάνει και γκρούπα. Και τώρα έχω καλύψει τη θέση. Πριν καιρό έψαχνα ντράμερ, αλλά τώρα βρήκαμε πολύ καλό ντράμερ. Ναι, τώρα τι να κάνουμε. Μήπω να τον φέρω ναι, ναι. να παίζει μπόνγο, να παίζει κρουστά, γενικώ, κάτι. Ναι, να παίζει του μπερλέκι. Το πρωί να πάει ναι, και, και φανάρια, άμα θέλει. Να πάει σε πανηγύρια, που το αρέσει. Το καλοκαίρι, αν είσαι φίλο πραγματικό και έρθει, θα μ' ακούσει σε πανηγύρια. Η πλάκα είναι ότι αν τον καλέσει το μαλάκα θα σι τόσο του κόμπι. Οπότε, οπότε δεν κάνουμε κανένα αστείο και δεν το λέμε για αστείο, γιατί θα μου κατσικωθεί. Άστον. Ναι, yeah, αλλά θα είναι μεγάλη επιτυχία. Πολύ. Η πιο. Yeah. Έλα αποστέλλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σκόρε για αποστολεκτέ που έκανα εδώ και αποτελέσματα. Έπεσαπάνε στο συμβόζεται. Να μουρτολιά, πολύ μπράβο. Ναι, μωρί, το... Βγήκε, ευτυχώ, επιτέλου, στείλαμε τα καλύτερα μυαλάνα. Είτε... Το brain drain είναι Είτε... αυτό τι του στείλα, έξω, του καλού χάσαμε. Είπε καλό κάνατο. Καλό. Κορτάνε πώ δεν τα αποτελέσματα και λέει, μα είπε ο λαό ότι θέλει και άλλο. Κι άλλο. Πάτα λεμονε. Πάρα και άλλο λαί. Άρα, μάλλον. Άρα... Το τράβημο. Το θέλε, ναι. Ελά, Αποστολή! Ελά! Λοιπόν, πρώτη φορά ρε φίλε ψήφισα, Κούκουε. Και πώ ένιωσε! Εγώ έχω μία απογοήτευση. Γιατί πίστευα ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα και για τη Βόρεια Ελλάδα δεν Τι καλύτερα, πήμενε... παιδί μου, πήρε 5% παραπάνω από τις προηγούμενες. τι προηγούμενε. Τι θε? Ναι, ήθελα και κάτι παραπάνω, αλλά έχω μόνο μια ψήφο. Αυτό είναι το θέμα. Ε, τι να σε κάνω. Τέλο πάντων, τώρα ωραία σα ακούω, να είμαστε καλά, μπράβο. Βάζω και βαθμού τώρα και καλό καλοκεράκι για όλου. Σε ποιου βάζει βαθμού? Στα παιδιά, δάσκαλο είμαι. Αχ, δάσκαλε. Τι διδάσκει, σε δημοτικό είσαι, Δημοτικ... ή σε Δημοτικό. Αν τα διδάσκεις αλήθεια, όλα αλήθεια. αυτά τα λίγο πολλά όλα, κατάλαβα. Σωθήκαν. Άντε να δούμε τι θα γίνει σε 15 χρόνια τι θα έχει το ΚΚΕ. Με αυτά που διδάσκεις τα φανεί. Ε, μπράβο. γι' αυτό. Έλα. Έλα, έλα ρε, τι γίνεται με τη φασιστογένεια. Η Ευρώπη ανεβάζει την ακροδεξιά. Είναι δυνατόν. Κολλά και εγώ έπεσα από το σύννεφο. Λέω τι δουλειά έχουν οι φασίστε με την Ευρώπη μα. Την Ευρώπη, έλα, έλα, η έλα, η Ευρώπη των και Έλα, μου νοι στον Κάτι ναι, θα έγινε, δεν ξέρω. Ένα ρακούν πήραξε τα αποτελέσματα. Τίποτα, τίποτα. Υό είναι ο κορονοϊό. πήραξε. Ε, ναι, Αλλιώ δεν εξηγείται. Δεν εξηγείται. Αλλιώ το εμβόλιο, τον πόλι, φίλε. Δηλαδή να βγάλουν οι βόρειε χώρε φασίστε. Έλα, Παναγία. Είναι δυνατόν. Και ξαφνικά να τα βρίσκουν και με την Μελώνη που την είχαν ότι είναι ακροδεξιά και δεν είναι κίνδυνο για την Ευρώπη. <σοπό> δεν είναι, είναι ακροδεξιά η Μελώνη, είναι στο δημοκρατικό τόξο, σε παρακαλώ. Μα <σοπό> στην αρχή δεν λέγανε ότι είναι. Άλλο τώρα αυτό. Έγινε εντάξει, <σοπό> έγινε <σοπό> δικιά <σοπό> μα. Και τα βρήκανε μαζί τη. Δε δεν γίνονταν αυτή που Δεν γίναν αυτοί οι φασίστε. Η Μελώνη έγινε δημοκράτησα, το ξέρουμε, έτσι είναι η Έτσι έγινε. Ναι. Αντέστορε. Αντέστορε. Αλλιώ θα εγώ, έγινε καταλάβω. τώρα. έλα τώρα. Να σου πω και ο, ο, ο Άδωμη είπε ότι το ανάχωμα για την ακροδεξιά είναι η δεξιά, α πούμε έτσι, είπαμε. Ναι. ναι, έχει ακούσει το για μια δεξιά τόσο. από το χωριό, δεν την ξέρει αυτό. Αλλά ναι. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν που τώρα ξαφνικά θυμηθήκατε τι δίθεν ακροδεξιέ μου καταβολέ. Η κεντροδεξιά, αυτή η δεξιά, η δική του που είναι κεντροδεξιά, αλλά κυκλοφορούν με τσεκούρια, α πούμε η δική του. Έτσι είναι κεντροδεξιά όμω και είναι ανάγχομα για την ακροδεξιά. Τσεκούρια τώρα για ασφάλεια Δεν έχεις μαζί σου κάτι για ασφάλεια, ένα δρεπάνι ένα σφυρί Όχι, ξύλα για το τζάκι έκόβερε Α ε, μπορεί και αυτό, πέραμε. ξέρεις τι γινόταν ε, ε φίλε δεν ντρέπονται δεν ντρέπονται Να χαθούν τα σιχάματα να πούμε Ε όχι δεν να ντρέποντσον αυτοί, έλα τώρα Σωστά Γεια σου φίλε. Τι κάνει, τσαγκάρι εδώ το περιφέρει. Γεια σου τσαγκάρι. Άκουσα τώρα το φίλο που ήθελε να βάλει ειδική αυτή για τι παραγγελίε. Εγώ λέω το άλλο. Θα Αβάλει. Πατήστε ένα για τον Αποστόλη. Πατήστε δύο για το θύμιο. Πατήστε τρία για παραγγελίε. Α ώστε... κολλήνουμε τον κόσμο, μην τα λεπορούνται. Σωστό. Πατήστε 4 για αναμονή. Ξέρω εγώ κάποιο μπορεί να γουστάρει, δεν ξέρει. Υπάρχουν και βιτσιότητε. Ακριβώ αφού περνώ λίγο το τούτ ή πιο πολύ. Ναι, αυτό. Τι κάνει, όλα καλά. Αλλά πάντα να ξέρει ότι το τούτ είναι μικρό για να στο βάλω στον τούτ, τούτ Το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στον αυτό τουτ. Tut tut cena mogolo Sos dos vecana tora sinirmos o meu Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αχ, αχ αγάπη, με συγχωρείτε. 13 κλήσει χωρί να καλεί, γιατί ήταν απασχολημένη η γραμμή, αλλά τελικά σε πέτυχα. Τα ξέχασε τα καλά αυτά. Ε, μη είδε η αποχή που έκανε. Ξέχασε ότι έχει και τα λεπτομέρεια αυτό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο σοφό ελληνικό λαό που νοιάστηκε περισσότερο για το ποιον θα στείλει στην και λιγότερο για το ποιον θα στείλει στο Ευρωκοινοβούλιο. Πόνο με μαζέφτει, μακάρι. Ε, τώρα αν δει του υποψηφίου όμω, συγγνώμη, πιο σοβαρή ήταν οι υποψήφιοι για την Γυροβίζη παρά για τι Ευρωεκλογέ. Η υποψήφια για την Κροβίζη ήταν πιο σοβαρή από του υποψηφίου για το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Έχει κάποια αντίρρηση. Βγήκε ο αυτιά, η μελέτη και ο αναδιώτη. Τι εννοεί, Θε να μου πει οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι, η Λατινόπουλο, όχι. Και πα, η Λατινοπούλου, συγγνώμη, ξέχασα. Την είχα στο παπούτσι μου αυτή, την έχω σε ξύλινο. <συλίου> Αυτά που ανεβαίνει στι κάλε και κάνει τάκ, τάκ, τάκ. Ναι. Έχω σε τέτοιο αυτή, όχι σε σαμπό δηλαδή, στο άλλο. Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι δεν επικρατεί καμία ακροδεξιά. Αυτό που επιτέλου θα επικρατήσει είναι η λογική και η άνοδοση. Της λογικής. Σήμερα αποστολή είναι η επέτειο τη σφαγή στο Δίστομο ναι. από του Ναζί. Και χθε οι ευρωπαϊκοί λαοί έδωσαν τόσο μεγάλη δύναμη στην ακροδεξιά. Εμένα με φοβίζει όλο αυτό, γιατί μοιάζει ότι η Ευρώπη 100 χρόνια μετά θυμίζει όλο και περισσότερο την Ευρώπη του Μεσοπολέμου. Και ο ύμνος τη Ευρώπη που φτιάξατε είναι ό,τι χρειαζόταν. Δεν είναι ότι χρειαζόταν, είναι ότι ισχύει. Ναι, ό,τι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Mm. Ακριβώ αυτό. Ο κόσμο λάθο ψηφάει. Εγώ θέλω Κυριάκο, το λεβέντι, αλλά ο κόσμο λάθο ψηφάει. Τα έχει πει ο Αλκίνο. Αυτό ο κόσμο που αλλάζει με τρομάζει. Αυτό ο κόσμο που αλλάζει με τρομάζει με τρομάζει. <Τρομάζει> Γιατί αλλάζει, <Τομίζει> αλλά προς τα εκεί που αλλάζει πάει προς τα προηγούμενα, τα μαύρα. Ευχαριστώ και για τη σούπερ υποδοχή που μου έκανες τη ρογιοφωνική. Να σε καλά μάνα, Ερη. Φιλιά. <Τομίζει> <Τομίζει> <Τομίζει> <Τομίζει> <Τομίζει> Έλα, πω όλοι, είσαι μετανάστη από τον Θεό. Είμαι, είμαι. Έλα, ρε, φρέντ. Αδελφέ, έτσι θεωρώ τον εαυτό μου, έτσι νιώθω. Είμαι επίσημο μέλο του ΠΚΚ. Εντάξει, αγγλαιόν, ναι, είμαι. Και πριν ήμουνα, ανεπίσημα, αλλά τώρα είμαι επίσημα, ρε, μάλλα. το μεσημέρι, τρει ώρα. Ήταν βασικά μια τεράστια λίστα. Ένα χαρτί, ένα πολύ μεγάλο μακρύ χαρτί. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Φάξει πολύ ρεμα, μπαίνει, χαιρετάνε, σου δίνω το χαρτί, πα, ψηφίζει, πίσω από το παραβάν ψηφίσει, τελειώνει. Φεύγει, πασιο, το δίνει, δεν είναι ταυτόχρονα σου, το έχει στην κάλπη και φεύγει. Αυτό. Απλά πράγματα. Πάρα πολύ, απλά πάρα πολύ ρεμά. Στο σχολείο τη κόρη μου είπα ότι μεταξύ. Τι αντίπλα του σπίτι μου. Μου κάνε στείλει και ένα χαρτί με το που πολιτοποιήθηκα εδώ πέρα, πήρα τέλο πάντων το γερμανικό διαβατήριο, μετά από μια βουθμάτιο δήμω σε ένα χαρτί για το πού θα πάω να ψηφίσω που ακριβώ, που ανήκω και που πάω σε ψηφίζω. Και έτσι και έγινε. Οι μου κουκουέ, κουκουέ, <ΣΤο> <ΣΤο> Τελικά κουκουέψε. Ήρθα σε <ΣΤο> σένα, <ΣΤο> <ΣΤο> <1, ΣΤο> δεν το πίστευα. <ΣΤο> το είχα <Έχι ΣΤο> υποθέσει <ΣΤο> έτσι πω το είχε πει έτσι περιφραστικά, αλλά δεν είχα καταλάβει ακριβώ και λέω μπορεί, μπορεί και όχι. Τι όταν βγήκα, συγκινήθηκα πραγματικά. Συγκινήθηκα για το θείο μου και όχι. Ήταν παλικά, είναι σίγουρα. Παλικά, ήταν. Τέλο πάντων, όλα καλά. Χάρηκα πάρα πολύ για το θεσινό. Όλα καλά. Ναι, Μακούς. τώρα λίγο καλύτερα. Ήθελα να σου πω ότι έχει δίκιο ο φίλο από τα φέρα. Δεν ψηφάει σωστά ο κόσμο και να σου το ανελήσω αυτό. Εγώ θέλω Κυριακό τον Εβέντι, αλλά ο κόσμο λάθο ψηφάει. Κάρη καρπέδι μου και εγώ που με αυτό που έπαυτο ο Λιτσοτάκη. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι είναι ακόμα πρωθυπουργό και μου ήρθαν στο μυαλό ένα τα φρίλερ που αν εκνευρίσει τον κακό έχετε μετά αντίστακτο και σε αποτελώνει αυτό. Λε να είναι βίλεν που λέμε. Όχι, η ζωή χωσταν το πλούτο, φίλε. Πλάκα. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δηλαδή. Τελειώσατε. Τι πιο κακό να μας βρει όμως από αυτό που μας έχει βρει τα τελευταία πέντε χρόνια. Τι άλλο να μας κάνει. Αυτός μας εκδικείται ακόμα για την πτώση του πατέρα του. Έχει κι άλλο. Έλα. <Σελίου> Έλα μου. <Σελίου> Δες ακούω μάνα μου. Μετό και σε με Πού είσαι, Βρωμιάρα, τι είσαι τι δεν με γιατί είπε τα γι' αυτό δεν το Α, πρέπει να βρεθούμε. Τι να σε κάνω που θέλω να έρθω, αλλά λέω θα γίνει καμιά μαλάκια και μέσα και τα με μαλακιά, θα με τα, μάτια, τα Να, σου πω, λίγο, να σου πω λίγο, να σου πω λίγο. Αστα τώρα. Είναι χάρη. Με άλλα σε μα κατσούρεσε. Μίλα μου ρύβω. Ποιο ψήφισε. Έκαρε μαλάβει. Αφού ξέρει ότι εγώ το μυοτάκι που γαμάει τον ψηφίζω γιατί χαμάει. Αυτό είναι μπράβο. Ονόματα δώ μου. Α, όχι, δεν έβαλα να Δεν πα να γαμώ. Φυσικά. Κατόργο να σχοληθώ με τα γιατί. Α σάλιο το ε; Αφού δεν ξέρω κανένα ρε, μαλά κάτι δεν έχω κάποιο. Εδώ το μιτσιάκι ξέρω... τον με στο σπίτι, σου το ξέρει απ έξω, την πυμιτολή. Ο πρόέρο δεφείλε γαμάει. Όχι. Πάρτα μαλάκα! ΣΥΣΑ, μα, η γαμάη και δεν Ρε, όσο και να χτυπιέστε, ρε μαλάκια! Άλλο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει! Τίποτα! Ο κασελάκι του χρόνου, ξαναλέω, θα είναι στον Μητσοτάκι μαζί και θα είναι υπουργό οικονομικών! Ο ΣΥΡΙΖΑ μηδέν, ΣΥΡΙΖΑ, μου λυπάμαι, θα πάρει στα χέρια μου! Τέλο ο ΣΥΡΙΖΑ! Καλά, νομίζω λέει, το έχει μυρίσει! Πιλάω σαν τη Λουκά! Είσαι η Λουκά, <laughs> τι αυτό κάτι διαφορετικό! Ρε μαλάκα, εγώ σου λέω ότι το γεγονό, γεγονό είναι αυτή τη στιγμή ότι ο μόνο Που μετράει είναι ο Μητσοτάκη. Τέλο. Τέλος. Σα ευχαριστώ. Οι άλλοι τελειώσανε. Αλλά αυτό που στεναχωρέτηκα να σου πω την αλήθεια είναι ότι το αρχίδιο Βελόπουλο είναι τόσο μαλάκα ο κόσμο και ψηφίζει αυτό το αρχίδι. Τι να σου πω, αυτό το πράγμα με ζούλε. Ε, καλά, περίμενε. Δεν κατέβηκαν οι σπαρτιάτε σε εκλογέ. Κάπου πρέπει να πάνε αυτή οι ψηφοφόροι. Πού θα πάνε. Στο Βελόπουλο, στου Λαπτινοπούλου. Στον Νίκη. Εντάξει, τι να πει, αν δεν υπήρχαν οι μαλάκε θα υπήρχαν και έτσι να κονομάνε. Είναι απόρρε, φίλε, τόσο μαλακία. Αλλά όπω και να το κάνει, φίλε, ο Μητσοτάκη γαμάει γιατί δεν υπάρχει κα Ένα αντίπαλο απέναντί του δεν υπάρχει. Εφηλεόπω τώρα, τώρα πέρα, που πέρα, έρχεται <στά> η μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Επιστρέφει ο Αλέξη, ετοιμαστείτε. Ραφτείτε! <στά> Ερχόμαστε από Δευτέρα. Ρε άδερφε, σου είπα και την άλλη φορά ότι ο Μητσοτάκη δεν είναι η παλιά δεξιά που ξέραμε. Ο Μητσοτάκη στο μεσαίο χώρο τώρα και γι' αυτό και ο χώρο τον εκπροσωπεί. Έκαλε ένα μεσαίο <στάξει> που είναι ο Άδονη, ένα μεσαίο ο Ο Άδονη και ο Βορύδη είναι αυτά τα δύο που είναι κάτω από τον μεσαίο. Περίμενε, δηλαδή εσύ πιστεύει ότι ο Άδονη και ο Βορύδη Δεν έχουν μετανιώσει για τότε τι μαλακίε έχουν κάνει στο παρελθόν. Πολύ. Δυο μετανιωμένα παιδιά, εγώ βλέπω. Και είναι κρίμα. Τα έχουμε Βελίε. πάρει παρεξηγημένα. Α, πολύ σωστά, Ο άνθρωπο προσαρμόζεται. Άμα έχει μυαλό, εγώ τον αδονή Μπορεί να είναι φωνακλά αυτά, αλλά τον έχω. Έχει μυαλό και προσαρμόζεται. Σύμφωνα με την εποχή, όπω και ο βοήτη. Δεν Απορείς, μου κάνει μάει. εντύπωση που εσύ του έχει εκτίμηση. Μόνο κατέρχισαν και σένα θα μπορούσαν. Αν να μου χαφίσουν, σου το. Τσίχαμα. Τσίχαμένο. Τσίχαμα. Φωνή λογικής, <σταλεί> επιτέλους. Τι <σταλεί> δεν καταλαβαίνω, αφού το αγαπάς τόσο πολύ, το αξίζει το πόδι σου. Εγώ, γιατί πρέπει να το δω. <σταλεί> Φωνή λογικής είναι <σταλεί> τα αρχή μου μόνο. Φωνή για αποτριχωμένες <σταλεί> μασκάλες. <σταλεί> Τέλος. <σταλεί>